Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Κατάληψη στα γραφεία της διοίκησης του Νοσοκομείου Μητυλίνης πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι ζητώντας την καταβολή χρημάτων που από το 2014 του οφείλει το Υπουργείο Υγείας. Για την Ερτεγέου Μυρσίνη Τζινέλη. Έκλεισαν σήμερα οι εργαζόμενοι τη υπηρεσία του Δήμου Κισάμου σε ένδειξη διαμαρτυρία για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με το ΕΠΑΛ τη περιοχή και την κατάργηση δύο τμήματων του. Για την ΕΡΤ Σοφία Θεγατοράκη. Εξελίξει σηματοδοτεί η αίτηση ενδιαφέροντο εξαγορά τη πτωχευτική περιουσία τη ΕΕ από στρατηγικό επενδυτή που πήραν στα χέρια του οι πρώην εργαζόμενοι στην εταιρεία. ΕΡΤ Μαρία Νικολάου. Την επαναλειτουργία μετά από δύο χρόνια πλήρους απραξίας του Κέντρου Εποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία ανακοίνωσε ο διοικητή του Νοσοκομείου Ηλίας Κώστας Διαμαντόπουλος ο οποίος τόνισε ότι μεταξύ των υπηρεσιών που θα επαναλειτουργήσουν είναι το Τμήμα Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας ενώ θα επαναλειτουργήσει η πισίνα και η δημιουργική ζωγραφική. Για την Ερτ Μαρία Λάιδη. Σύσκεψη για τη διάσωση του κερκυραϊκού ελαιώνα, πραγματοποιήθηκε υπό τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Θόδωρο Γαλιατσάτο, προκειμένου να εξεταστεί η ενδεχόμενη δράση επί τη που εκμεταλλευόμενοι κενά νόμων και υποστηλέχου υπηρεσιών θησαυρίζουν παρανόμωσης βάρους της Κέρκυρας. Για την Αρτ Λίκουργος Χεδόπουλος τον διευθύν διαγωνισμό για το μεταφορικό έργο των μαθητών τη Ικαρία που θα ξεκινήσει 15 Οκτώβρη στηρίζεται η περιφέρεια Βορείου ΙΟΥ για την λύση των χρόνιων προβλημάτων που παρουσιάζονται με τι ελλείψει ε, στη μεταφορά των μαθητών. Γιώργο Βιτσαρά από την Ικαρία για την ΕΡΤΕΓΙΟΥ. Η παχυσαρκία είναι ένα από τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν το 19ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρική Ελλάδο, οι εργασίε του οποίου ξεκινούν αύριο στη Λάρισα. ΕΡΤ Λάρισα, μήνα την κατηγορία των δημοτικών κατατάσσεται το αεροδρόμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροφορίας το οποίο εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια. Σωτήρης Αργύρης, Έρτ Ιωαννίνων Αναστάτωση προκλήθηκε για λίγη ώρα χθες στην αίθουσα αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Διαγόρας έπειτα από παράπονα επιβατών για τσούξιμο στα μάτια και στο λαιμό. Εκενώθηκε ο χώρος, έγινε έλεγχος και μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι κάποιος επιβάτης έριξε αμπούλα για την ευτρόδου αριστερή μιαούλη. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνε σχετικά με τη δολοφονία του 77χρονου από το Μοσχολούρη, ο οποίο βρέθηκε δολοφονημένο προχθέ το απόγευμα στο δρόμο μεταξύ Μοσχολούριου και Πυργού Κιαιρίου. Δωραμήτρα Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Ένα 28χρονο Σύριο που μετέφερε με το αυτοκίνητό του 51 κιλά ακατέργαση ινδικής κάναβη συνέλαβαν στα Λάβαρα Εύρου αστυνομικοί του τμήματο Ναρκωτικών Ορεσιάδα και του τμήματο Συνοριακή Φύλαξη Δημοτήχου. Για την ΕΡΤ Ορεσιάδα, Βασίλη Πρεμίδη. Το 1,3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το χρέο του Δήμου Βοήου από τι προηγούμενε δημοτικέ αρχέ με βάση τελεσίδικε δικαστικέ αποφάσει που αφορούν κυρίω οφειλέ σε εργολάβους Για την Ερκοζάνη Δέσπινα Μαραδίδη. Υκανοποιημένη της στάση από τη φετινή τουριστική κίνηση στο νησί. Σαν ξεσπά, Ερτ Καβάλλα. Ακόμα μια φορά η δημοτική αρχή τη Πάτρα πρωτοτύπησε. Καλεί του δημότε σε δημόσιο διάλογο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και το τεχνικό πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2017 την επόμενη εβδομάδα. Δήμητρα Ναργύρου για την ΕΡΤ Πάτρας. Μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου μπορούν να καταθέτουν τις ετήσεις συμμετοχή του στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας στο Δήμο Φλώνας, οι άνεργοι της περιοχής, για τις 94 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, για την ΕΡΤ Φλώνα στο Μαΐα Δάμου. Η κοινωνική μέρημνα είναι πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο Σάμου, αναφέρει ο Δήμαρχο Μιχάλης Αγγελόπουλο, που κατέθεσε πρόταση για δημιουργία κοινωνικού παντοπολίου. Σάμου για την Ερταγία, ο Χάρη Αβουδάκη. Με στόχο οι μαθητέ να γνωρίσουν τον Νικό Καζαντζάκη, ο Δήμο Ιρακλείου οργανώνει από φέτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσία στα σχολεία. Οι μαθητέ Λυκείου θα κληθούν να συγγράψουν κείμενα εμπνευσμένα από τη σκέψη του μεγάλου κριτικού συγγραφέα. Από την Ερτη Ηρακλείου, Σταυ Μαϊμού υπαλλήλοι τη ΔΕΗ στον Άγιο Γεώργιο Φερών ξεγέλασαν ηλικιωμένοι με το πρόσχημα ότι ο μετρητή δεν λειτουργούσε σωστά και θα τοποθετούσαν άλλο και τι απέσπασαν 500 ευρώ. Χτύπησαν και σε διπλανή πόρτα, αλλά η οικοδέσπινα δεν του άνοιξε. Μαρία Δημητρίου, Ερτ Βόλου. Με αρνητικό πρόσωμο στι πωλήσει έκλεισε η καλοκαιρινή σεζόν για τα καταστήματα ελληνική πώληση γουναρικών, σύμφωνα με τον πρόεδρο τη Ελληνική Ομοσπονδία Γούνα Δημήτρη Κοσμίδη. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Αναβλήθηκε η ιατρή της φορά, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ζακίνθου αυτή τη φορά λόγω αποχώρησης τριών μελών μετά την αυθισβήτηση περί νομιμότητας του από τη Γενική Γραμματέα του Οργάνου Νίκη Μαλαφούρη καταφέροντας έτσι ισχυρό πλήγμα στο αραγές μέχρι προσφάτως μέτωπο που εφάνιζαν τα μέλη εν λόγω Επιτροπής. Πέτρο Ζα Βραδιές αυτοοργανωμένου κινηματογράφου διοργανώνει ο ανοιχτό κοινωνικό χώρο Δον Κιχώτης στο Άργο στι δύο επόμενε Παρασκευέ, 7 και 14 Οκτώβρη. Οι προβολέ ξεκινούν στι 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Για την Ερτρίπολη, Τρίπολη, Πέγγι Μπρούσελ. 5η γιορτή φυστικού διοργανώνει ο Πολιτικό Σύλλογο Αμουδιά σε συνεργασία με την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Ηράκλεια και το Επιμελητήριο Σερών το Σάββατο 8 Οκτωβρίου. Για την ΕΡΤ Σερών, Λεωνίδα Κασάπη. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια, σε τίτλου.